Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Καλώ ήρθατε στον τοίχο. Καλώ ήρθατε, λοιπόν. Να κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα, <μμμ>. ρίχνοντα την καθιερωμένη ματιά, ψάχνοντα πίσω από τι ειδήσει, Γιάννη Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681-4060 για τι δικέ σα παρατηρήσει. Για να δούμε κιόλα, δουλεύει ο τηλέφωνο. Ναι, τηλέφωνο. Μπορείτε κανονικά να μα επισκεφτείτε τηλεφωνικά. Καλημέρα σε τους φίλους που μας κάνουν την τιμή να συντονίζονται στην εκπομπή και από αέρος αέρος αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου στους φίλους εδώ γύρω στην συχνότητα αλλά και εκτός αυτής Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βέρια, Νάουσα το Νεμέα Κρήτη Γκίζη Άνω Κυψέλη Καλημέρα να έχετε όλοι Όσο γίνεται βέβαια Να έχει καλή, καλές ημέρες Ένας συνειδητοποιημένο άνθρωπος Στην Απικία Μουσική Κυρίες μου και κύριοι Δεν ξέρω Μπορείτε να βοηθήσετε λίγο ε, αυτό το νέο είδο Δεν ξέρω νέο είδος Έτσι ήταν ήδη έτσι κυβερνάει, κυβερνάνε οι κυβερνήτε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν έχουν κάνει οι κυβερνήτε. Μήπω έκανε κανένας από εσά να μας πει, δηλαδή, τι κάνει, α πούμε, τι μισέ ημέρες τη εβδομάδα Brussels Group, Eurogroup, Euro Working Group, Berde Group, Dara Group, Borough Group και τις άλλες μισέ συνεδρίε τη κεντρική επιτροπή. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Συνεδρίαση των δικών μας Συνεδρίαση και των άλλων Κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα Προτάσεις ψηφι, ψηφίζουν αυτοί τώρα μεταξύ τους Εκεί ψηφίζουμε. Και Δηλαδή πως διάλοκυβερνιέται αυτή η χώρα για να καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε δηλαδή Εντάξει ρε παιδί μου, Δεν είμαστε Δεν δηλαδή, έχουμε δη, δημο, δημοκρατήσει Ναι Χώρα Πως διάλοκυβερνιέται αυτή η χώρα δηλαδή αφήνουμε αυτούς τους υπεύθυνου που έχει βάλει εκεί για τα οικονομικά το τσακαλότο, το Γιάννη με ένα νίκα αυτά πότε εργάζονται στα υπουργεία, πότε κατεβάζουν ιδέες, πότε συζητάνε τις ιδέες των επιτελείων τους για να εργαστούν για πάρτι σου μεγάλε σηκώνο τα πουδάρια ψηλά πραγματικά δηλαδή διότι τώρα ας πούμε δυο μέρες τρεις είχαμε τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του όπου όταν τους βλέπεις εντωμεταξύ, είναι ακριβώς όπως μαζόχνονταν ε, χρόνια τώρα ε, που ήταν μικρή ομάδα ή μεγάλη στην αντιπολίτευση και έλεγαν εκεί τα δικά τους, αλληλοψηφίζονταν, φεύγαν ευχαριστημένοι για το καφενείο μετά, απλά τώρα είναι περισσότεροι, έχουν παρεσφρήσει μέσα, γαλαζοπράσινοι, τους βλέπεις από κάτω να πούμε κάτι χαμόγελα, κάτι πότε κυβερνάνε και τι κυβερνάνε αυτοί οι άνθρωπες... Θα σε κοράδεψω <μμή> Αλλά πάντως ε, Γεγονός είναι ότι σε αυτές τις συνάξεις Που κάνουν οι κυβερνήτες Όψιμοι σωτήρες Και αυτοί λέγονται και πράγματα Τα οποία αν μη τι άλλο Έπρεπε να σου κουδουνίζουν λίγο τον εγκέφαλο Αλλά δεν νομίζω διότι Διότι να συμβαίνουν ή είσαι ακρεφνής ε, Πώς το λένε τους Ή ξέρω εγώ <μή> <μή> Περιμένεις διορισμό Γι' αυτό και το καμπανάκι δεν κάνει τλινγκλινγ Στον εγκέφαλο Λοιπόν Ο κύριος Τσίπρας Στην διήμερη Προσέξτε διήμερη συνεδρία τη κεντρικής επιτροπής Του στήριζα. Έκανε ξεκάθαρο Ότι δεν θα υπογράψουν μνημόνιο Αλλά νέο πακέτο βοήθειας Που θα επικεντρωθεί Στις επενδύσεις τεχνολογίας Και υποδομών Προσέξτε και μας είπε ο κύριος Τσίπρας, όσοι μπορούν να συμβάλλουν να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, ας το κάνουν. Αλλιώς να σιωπήσουν. Να το βουλώσουν δηλαδή. Ε κυρία μου και κυριέ μου, δεν... όταν ομιλείς δημόσια ως πρωθυπουργός της χώρας και όχι ως κομματόσκυλο, αρχηγός κομματόσκυλων, απευθύνεσαι σε όλο τον ελληνικό λαό. Δεν έχει σημασία αν ήταν η κεντρική σουητή, πώς τη λένε αυτή η κεντρική επιτροπή... Λοιπόν. Όσοι μπορούν να συμβάλλουν Να βρεθεί βιώσιμη λύση στο το κάνουν Αλλιώς εμείς οι άλλοι Που δεν μπορούμε να συμβάλλουμε να βρει βιώσιμη λύση Υπογράφοντας με τα του ο Τσίπρας Να το βουλώσουμε ε, Μπείτε στον τοίχο και διαβάστε άρθρα και ρεπορτάζ Και τη Μαρίας και της Και τη Κατερίνα Το editorial αλλά και της Μαρίας Όπου Ο Τσίπρας βά, βάφτισε τη λαχανίδα κρέας και είναι προχωρημένα τα στάδια Θα λέγαμε τα στάδια της ύψης Αλλά έχει ξεπεράσει τη σύψη η κατάσταση Α, οι, Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι Θα πολέμαγαν την ελίτ Μέσω του αρχηγού τους Τσίπρα αυτή τη στιγμή Επικεντρώνονται Στο νέο πακέτο βοήθειας Για επενδύσεις τεχνολογίας και υποδομών Λες και εσύ που δεν είσαι ελίτ Αυτή τη στιγμή θα μπορέσεις να λάβεις μέρος σε αυτές τις επενδύσεις τεχνολογίας και υποδομών ξεχνάς τις αναπτύξεις τις πράσινες αναπτύξεις τις ξεχνάς τις πράσινες αναπτύξεις του Γεωργίου Παπανδρέα. ξεχνάς ποιοι έλαβαν μέρος αυτές ποια γη ξεπουλήθηκε ποιοι έφεγαν και τρώνε ακόμη Πόσα πακέτα πήγαν στις τσέπε Ιμέτερον Αυτά τα ξεχνάς έτσι Τούτο λοιπόν το πράγμα Οι επενδύσεις τεχνολογίας Και υποδομών Θυμίζουν τις πράσινες Επενδύσεις και τα πράσινα άλογα Του παπαντρέα τα οποία εσύ Εκτός των άλλων πληρώνεις μέσω των ε, Κοινωνικών Πως λέγεται εκεί στη, Στα τιμολόγια της ΔΕΗ Λοιπόν και θέλει να, βρει, λοιπόν, να, να επενδύσει σε τεχνολογία και υποδομές ο άνθρωπος και οι άνθρωπες αυτοί οι οποίοι την ελίτ θα την έβαζαν κάτω και θα την έκαναν κομμάτια και θυρίψαλα. Πάντως εμείς Αλέξη, όπως πολύ σωστά σου και η Κατερίνα Εγκαράνη, εσύ να το βουλώσεις, τεκμηριωμένα, διότι. Εμείς δεν θα το βουλώσουμε Διότι δεν περιμένουμε ούτε πεντάμινα Ούτε το διορισμό μας στην ΕΡΤ Ούτε είχαμε καμιά κολοκοψίδα Να σου το πω εγώ αρτινά Να πιστέψουμε στις κύρκειες Κουκουεσωτερικέδικες Ανατροπές του συστήματος από μέσα Όλα αυτά για μια θέση Από το 68 μέχρι σήμερα Όλα αυτά για μια θέση Θέση εξουσίας, θέση κονόμα, θέση θέση θέση. Φτάσατε λοιπόν στο σημείο να ξεφτιλίζετε την αριστερά, να ξεφτυλίσετε την αριστερά, να ξεφτυλίσετε την ανθρώπινη υπόσταση, να, συνεχ... να κοροϊδεύετε τον κόσμο και να οδηγείτε σε τελικέ. Σιγότερα παιδιά, όξω εκεί, λίγο σιγότερα. Λίγο σιγότερα. Είμαστε, θα, θα το έλεγα τίποτα για το χρεό του Τώρα αλλά χάιτε Αυτό είναι ζωή κατάσταση Να μην σέβεσαι δηλαδή το Τίποτα σε αυτό τη... Αλλά εντάξει Αλλά Παράτιμη και ας Πού πας αυτό λέμε τώρα ας πούμε Τι τσαμπνάμε κι εμείς Λοιπόν τι σου μεγάλε μεγάλη ναι, ε, Αφού ξεφτέλησε τι τη... ...τι... Αυτό που είχε στο μυαλό σου εσύ για αριστερά Βαδίζει λοιπόν μαζί με την παρέα του στην, ολοκληρωτικ... στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης Για την Ευρώπη του και του συμμάχους του Και του συμμάχους σας πάνω απ' όλα Για να περάσουμε στην επόμενη Την επόμενη φάση όπως είπαμε δεν την γνωρίζουμε Περιμένουμε και εμείς την επόμενη μέρα Αυτά τώρα εκεί τα... τα... Τα πανηγύρια περί αριστερή πλατφόρμα έβαλε προ ψήφιση εκεί. Τώρα η αριστερή πλατφόρμα αυτή τώρα κυβερνάνε. Μεγάλε, κυβερνάνε τώρα, σου λέω αυτή, και έβαλε κείμενο η αριστερή πλατφόρμα για, η, η οποία ζητά, ζητά διακοπή τη αποπληρωμή του χρέου και κάθε εναλλακτική λύση και αντιμνημονιακή πορεία. Και πέρασε, λέει, η πρόταση του Τσίπρα με 20 ψήφου. Και άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε και να παίζουμε στι τηλεοράσει. Και αχ και βαχ κάθε μέρα. Ε, ενημερωτικά να σου πω κάτι αριστερή, πλατφόρμα. Εάν είχε ίχνος αριστερή, να το πω ιδεολογία, δεν υπάρχουν ιδεολογίε. Δεν συναγελάζεσαι, Ρε Μεγάλε, αυτή τη στιγμή. Αν είχε ίχνος αριστερή κατάσταση στον εγκέφαλό σου, δεν συνεργάζεσαι. Ούτε με κουρουμπλίδες ούτε με Μητρόπουλου, ούτε με κατσέλιδε. Άστο αυτό. Αλλά δεν κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι να συνομιλήσει με Σόιμπλε. Αυτά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εάν το κάνεις Προσπαθείς να διαχειριστείς Μία κατάσταση Η οποία κατάσταση να διαχειριστείς Τι Τους σφαγείς τους Του λαού Εντάξει, Ο λαός αυτή τη στιγμή γουστάρει παιδί μου πες του γουστάρει να τον σφάζουν, να τον σφάζουν. Εσύ που είσαι ο αριστερός Ο μάγας Ο ξύπνιος, ο κυβερνήτης Με ποιον συνδια, συνδιαλέγεσαι Αυτή τη στιγμή Με τον σφαγέα με τον σφαγέα, με ποιον συνδιαλέγεις Ποια είναι η αριστερή σου καταβολή Και κατάσταση Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Συμπληρώνει φίλο τηλεακράτη. Αυτοί λέει δεν μπορούν να κάνουν ρήξη μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Θα κάνουν ρήξη με το Σόιμπλε. Αυτά, περίπου αυτά λέμε, αγαπητέ μου. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι η δημιουργία νέων αναχωμάτων. Αυτά όλα. Πρέπει να υπάρχει. Μόλις ο Αλέξης παίξει ολοκληρωτικά το παιχνίδι των Σαμαροβενιζελοκουρέλιδων. Oh λοιπόν. Θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίθετοι, δεν ξέρω αν με συλλίβεις, οι οποίοι αντίθετοι, με αυτά που κάνουν, προσπαθούν να διαχειριστούν τι. Τι να διαχειριστούν. Με ποιον να κουβεντιάσουν. Με ποιον. Με το Σόιμπλε. Διότι, μεγάλε, όταν έχεις τσακαλώτο, μορφή τώρα της αριστεράς μιλάμε, από πάπο προς πάπο. Αχα, ναι, λοιπόν. Πήρε και αυτός εδώ κεντρική επιτροπή Είναι Μιλάν όλοι για να μιλήσω κι εγώ Είμαι και υπουργό, να Του τσακαλό του Λοιπόν και πάμε λέει για καλή συμφωνία Γιατί οι θεσμοί δεν είναι σίγουροι Για το τι εμείς θα κάνουμε Ήδη θα να θα μαζωρλάρουν εντελώς Δεν ξέρω αν έχουν λαλήσει από το χρήμα και από την εξουσία Αν έχουν λαλήσει κανονικά Αλλά καταλήγω στο ότι Λαλειμένα μυαλά ήτανε Κοινωνικά σα πρόφητα ήτανε Τα οποία χώθηκαν σε ένα κόμμα Και το κόμμα αυτό οδηγήθηκε Στην εξουσία Με εξουσιαστή τώρα πρόσεξε μεγάλε Το τσακαλότο το Να σου λέει ο τσακαλότος αυτά που σου λέει yeah, yeah, yeah, Λοιπόν να πούμε ένα παράδειγμα Για τη μακροχρόνια λύση την οποία, Στην οποία αναφέρεται ο κύριος Τσίπρας Ας πούμε ένα παράδειγμα Αυτό. Wow. Wow. Good. Είναι ίδιον αυτών να αυτορουφιανεύονται Κύριε Τηλεγρατά μου Α πούμε ένα παράδειγμα τώρα Έτσι Ένα παράδειγμα το οποίο Κάτσε να φτιάξουμε και τα όργανα εδώ Να βαράνε και τα όργανα Γιατί άμα δεν βαράνε τα όργανα δεν γίνεται. Λοιπόν, ποιο είναι το παράδειγμα στη συμφωνία που θα υπογράψει, μπαίνει μπροστά το ασφαλιστικό για το πώ θα είναι προσέξτε από το 2021 και μετά. Έχουμε 2,15 τώρα, έτσι. Φτιάχνουν πρόγραμμα πεντηκονταετία. Η συνέτερη σου, η σύμμαχή σου, μεγάλε και ο Τσίπρας ο Παναστάτης που θα άλλαζε τον, τον πλανήτη είναι έτοιμο να το υπογράψει πρόγραμμα πεντικονταετίας το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι το παιδί σου ξέρω εγώ πόσο είναι αυτή τη στιγμή 2, 3, 4, 5, 10, 15 ξέρεις ότι η, δηλαδή η ζωή του παιδιού σου μόνο με το πρόγραμμα αυτό θα είναι ζωή κατοχική πρόγραμμα πεντικονταετίας ειδικά για το ασφαλιστικό και προσέξτε από το 2021 και μετά πιάνουμε δηλαδή το 2071 και βάλε διότι αγαπητέ μου με τέτοιο λαό να το, δεν μπορούμε να κρυφτούμε άλλο πίσω από το δάχτυλό μας και με τέτοιους εκλεκτούς του λαού σε αυτά τα χρόνια η εταίροι σου οι συμμαχοί σου θα στήσουν και άλλα πανηγύρια Δεν βρίσκουν πουθενά Μα πουθενά αντίσταση Σε αυτό τον τόπο Καραγγιοζηλίκια βρίσκουν Αριστερές πλατφόρμες Που αντιδρούν στο, στο Τζίπρα Για να δημιουργήσουν Καινούργια αναχώματα Διότι τώρα έχουμε άλλο τώρα Έχουμε Αύριο ξεκινάμε άλλη ιστορία Ξεκινάει η συνεδρίαση Του Brussels Group. Για την ενδιάμεση συμφωνία. Έχουμε ενδιάμεση, έχουμε πίσω, έχουμε μπροστά, έχουμε μακροχρόνια. Αυτά είναι αριστερή πλατφόρμα. Ει, so hey, αριστερή πλατφόρμα. Hey, λοιπόν, και φυσικά το αφεντικό σας. Μα αριστερή είστε, μα οτιδήποτε είστε. Ο Σόιμπλε, για το Σόιμπλε μιλάμε. Σας λέει ότι η μοναδική εναλλακτική λύση τη κυβέρνηση είναι να κάνει αυτό που υπέγραψε στις 20 Φεβρουαρίου δηλαδή να τηρήσει τους όρους τους του προγράμματος Ποιοι είναι αυτοί οι όροι του προγράμματος του προγράμματος Χοντρικά στους λέει και ο Ζανιάς στους λέει και ο Βαρουφάκης hey. διότι αγαπητέ μου αυτοί οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους και τις επενδύσεις για τις υποδομές της τεχνολογίας μερικοί από αυτούς που έχουν τα κανάλια α πούμε φωνή σε ποιους δίνουν σήμερα στους άπειρους κυβερνητικούς υποστηριχτές του Τσίπρα αλλά και στους προηγούμενους ώστε να μην υπάρχει άλλη φωνή στην Ελλάδα θα μου πει, υπάρχει. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Έτσι λοιπόν η καθημερινή μας μαστούρα πέρα από τι ε, κόκκινε γραμμέ και τα κόκκινα στριμ του βαρουφάκι είναι και ο Βενιζέλο, είναι και ο Σαμαρά, ο οποίο Σαμαρά τι μα είπε, ε, θέλει εθνική συνεννόηση για πορεία εντό του ευρώ. Μην, μην ξεφύγει μεγάλη από το ευρώ, μην σε παρακαλώ πολύ. Να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα τη Ευρώπη. Αυτό λέμε. Να μείνετε, Σαμαρά, αλλά θα μείνετε όπως το πάτε δηλαδή, και είστε συναυτουργοί χωρίς ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που αποκαλούνταν ελληνικός λαός, διότι το δολοφονείτε. Είσαστε συναυτουργοί. Δεν είσαστε ειδικοί, ή πώς το λένε, ηθικοί αυτουργοί. Είσαστε κανονικοί εγκληματίες, μαζί με τους ετέρους σας και τους συμμάχους σας, αυτούς που αποκαλούνται Ευρωπαίοι. Οπότε, λοιπόν, θέλει εθνική συνενόηση. Με ποιον τώρα θα συνενοηθεί εθνικά, ο Σαμαράς με τον αγαπητό του ε, Βενιζέλο Με τον Κουρέλα, με τον Κρατζαφέρνη Με τον Ποτάμι, μην ξεχνάμε έχουμε και τον Ποτάμι Τον Ποτάμι, τους Ανέλ ε, Είναι κυβέρνηση τώρα η Ανέλ Αιντε ναι. Με τα κουνούπια που μας παρακολουθάνε Με τον Τζίπρα Όλους αυτοί θέλουν εθνική συνεννόηση Ο Σαμαράς θέλει εθνική συνεννόηση Και ακριβώς το ίδιο Ο έκπληξη μεγάλη Θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Μήπως σου ψιθερίζουν κάτι σταυτί και δεν το ακούς. <Τι> Όχι ένεκα η βαρυκοΐα, ένεκα η λίγδα που σου έχει κατακλείσει το ταυτί. <Τι> Εθνική συνενόηση λοιπόν για πορεία εντός του ευρώ. Ευρώ και ξερό ψωμί μεγάλε. <Τι> Κατάλαβες, ευρώ και ξερό ψωμί και φυσικά, γιατί να έχει τσίπα ο Σαμαράς τώρα. Ο Σαμαράς πρόσεξε, βρει, ουσιαστικά την πέφτει τώρα στο Τσίπρα, ναι, ήρθε και λέ, γιατί λέει, ο Τσίπρας λέει ήρθε στην εξουσία λέγοντας ψέματα. Ενώ ο Σαμαράς μεγάλε. Δεν είπε, όχι. Δεν, δεν λέει ψέματα το άτομο. Ο χώρος του γενικά, για να μην λέμε το άτομο. Αυτό το παρακράτος το οποίο εκπροσώπησε και αυτό ως αρχηγός παρακρατικού κόμματος της νέας τρομοκρατίας δηλαδή, αλλά και ως προθυπουργός της Ελλάδας. Ποτέ δεν λένε ψέματα αυτοί. <laughs> Ήτου μεταξύ εν μέσω διαπραγματεύσεων κυρία μου και κυρία μου Ανοίγουν και θέματα Τα οποία κάποτε θα μπορούσαμε να, το να τα αποκαλέσουμε εθνικά Τώρα το εθνικό και το ελληνικό Πρέπει να βγει από το λεξιλόγιό μας Διότι πια είναι Απαξιωμένα Ναι είναι απαξιωμένα δεν είναι. Είμαστε Η πατρίδα μας είναι η Ευρώπη όπως μας είπε ο Γιάννη Με έναν Για την Ευρώπη παλεύουμε Εθνικών και ελληνικών είναι για πέταμα Οπότε Αυτά τα θέματα παλιά θα τα αποκαλώσαμε εθνικά Θέλουν λέει συμφωνία για το όνομα των Σκοπίων Συζήτηση για την υφαλοκροπίδα της Αλβανίας στο Ιόνιο Και των συνόρων στην Ήπειρο Εδαφικά δικαιώματα Τσάμιδων Μουσουλμανική μειονότα, μειονότητα στη Θράκη Αυτά τα, τα θέματα τα ανοίγουν αυτή τη στιγμή Και χωρίς να το τραβήξω το θέμα Να σε ρωτήσω ε, και τα...» Αυτά είναι ανύπαρκτα θέματα Αλλά λέμε και τα άνοιξες Ποιον θα στείλεις να κβιδιάσεις εκεί τον κουτζά Τον τσακαλότο Ποιον θα στείλεις Εκείνον τον τύπο που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι ένα γεωπολιτικό σύστημα Ποιον θα στείλεις Για πες μας Τι να διαπραγματευτείς δηλαδή με την Αλβανία Για τα χερσαία σύνορά σου αυτή τη στιγμή Τι κουβέντα να κάνεις Τι κουβέντα να κάνεις Για μουσουλμανική μειονότητα Στη Θράκη αυτή τη στιγμή Ή για τουρκική μειονότητα στη Θράκη Τι κουβέντα και με ποιο να την κάνεις <Τι> Αυτή είναι ρε μεγάλε Αυτή είναι και Εκτός του ότι δεν μπορούν να κάνουν, να κάνουν σκεφτούν Και να κάνουν τίποτα μόνοι τους Θα δούμε τι διαταγές καινούργιες έχουν Για αυτά τα θέματα από τα αφεντικά τους Παρακαλώ προσέξουμε το θέμα της Αλβανίας γιατί η Αλβανία είναι στον άτομο λέει ένας φίλος κοίταξε να δεις αγαπητέ μου ναι όπως το το να φοράς την παλαιστινιακή μαντίλα και να πετάς την παπαριά σου κάτω τα σύνορα και όλες αυτές τις ιστορίες οι οποίες νόμιζες ότι σου προσθέτουν έναν προοδευτισμό στην κακόμηρη ύπαρξή σου ναι όταν είσαι εκεί στον καφενέ και στους δρόμους και στις συνεδριάσεις των μπάφων είναι εύκολα αυτή τη στιγμή όμως αυτή η παρεούλα έγινε κυβέρνηση δεν ξέρω αν είμαι συλλήβης. αυτή η παρεούλα είναι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή yeah. γιατί μεταξύ ο ευαγγελισμός δεν έχει φαρμακευτικά σκευάσματα για το νοσοκομείο σας μιλάμε στο Έλληνα λειτουργεί μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι <Τι> Στο Γενικό Νίκαιας οι ασθενείς υποσυτίζονται, Ενώ δανείζονται ακόμη και γάζες Και στο ΚΑΤ προσέξτε το ακτινολογικό υπολειτουργεί Τι, Τι να κάνουμε τώρα κύριε Αλέξη μας να το βουλώσουμε <Τι> Έχεις τίποτε να... Εκεί στην κεντρική επιτροπή να κάνετε να πείτε τίποτε <Τι> Ορίστε. Καλώς τον, καλημέρα, καλημέρα Ούτε το χουι θα δεν θα μείνει. Τίποτα Ούτε το δεν θα μείνει τίποτα. Λοιπόν, δεν θα μείνει, ούτε χούι τίποτα δεν θα μείνει. Τίποτα, τίποτα. <Λίως> λοιπόν, τίποτα, τίποτα δεν θα, <Λίως> θα μείνει διότι εντάξει πέρα από το γέλιο το οποίο ουσιαστικά αν ήταν άλλε εποχέσει Τα πρόσφεραν αυτέ οι καρικατούρε οι οποίε. Ε, ε, ε, Ω κοινωνικά σαπρόφητα ασχολήθηκαν, σπρώχτηκαν από. και ω κομματόσκυλα σπρώχτηκαν να γίνουν βουλευτέ, να γίνουν ό,τι είναι τέλο πάντων. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Δεν, δεν, δεν Ψάχνει για ίχνο σοβαρότητα. ίχνο σοβαρότητα, ρε παιδί μου, και δεν, βρι... δεν το βρίσκει. Έτσι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, να το βουλώσουμε τα, ε, Οι άρρωστοι υποφέρουν. Δεν μιλάμε τώρα εντάξει για συνταξιούχου και τέτοια. Μιλάμε για αρρώστου σου. Χτυπάει την πόρτα. Ε, η ασθένεια αυτή τη στιγμή και, και παθαίνει μεγαλύτερη ζημιά από τον πανικό. πού θα πάω, Πού θα πάω, Με νοσοκόμου να τρέχουν αλόφρονε να βρούνε μια γάζα και ένα βαμπάκι, Με γιατρού οι οποίοι να πούμε δεν φτάνουν Στα είπα εδώ τώρα να πούμε για ποια υγεία μιλάμε. Και είδε πόσο επειδή ο κουρουμπλέα γνώστης βαθύ πασόκ τώρα της εξουσίας 40 χρόνια Είδε πως πόσο γλυκά περνάνε όλα γλυκά πήρε να πούμε έκανε και το σοου εκεί πήγε και την Άγια Βαρβάρα ραντεβού με τον Άγιο Σάβα. λοιπόν τσαλαπατήθηκαν σκοτώθηκαν εκεί αυτοί μεγάλη, πρόσεξε τώρα που τσαλαπατήθηκαν εκεί και σκοτώθηκαν κανονίζουν το μέλλον σου το μέλλον αυτής της χώρας αυτοί εκεί που τσαλαπατιόταν να φιλ στην για Βαρβάρας πρόχλητος του καρκινοπαθής Κατάλαβες Είναι το Ποσοστό των ψηφισάντων Διδόντων Την πλειοψηφία Για να σε κυβερνάει ο εκάστητος σωτήρας Ε υπάρχει γλιτωμός όπως καταλαβαίνεις Γι' αυτό ούτε, όχι χούι δεν θα μείνει τελευταίο Τίποτε δεν θα μείνει όρθιο Διότι μεγάλε Έχεις άμα έχεις πάνω Δεν θες τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή Και πάνω κυβερνητικό τώρα έτσι; Είπε στον Υφυπουργό Άμυνα Στον Αμερικάνο Γιατί δεν μας αφήνετε να κάνουμε Συμπαραγωγή Καλάσνικο Στα ελληνικά αμερικά συστήματα Εσείς γιατί παίρνετε Τιτάνιο για την αερονομική Να από τη Ρωσία Αυτές είναι τον του πάνω τώρα Το του Ε, πάνω επειδή είσαι και ανεξάρτητος και, και Έλληνα, πανέξυπνο και πάλι από όλα αυτή τη στιγμή κυβερνάς ε, απλά εμείς θα σου κάνουμε μια υποσημείωση σε μια ελεύθερη χώρα δεν χρειαζόταν να σ' αφήσουν οι Αμερικάνοι για να κάνεις συμπαραγωγή καλά νικοφ, στα ελληνικά αμερικα, αμερικά συστήματα έκλεινες τι συμφωνίε σου με κάποιους και τις έκανες ε, δεν καταλαβαίνεις αλλά τώρα επειδή είσαι τόσο πολύ ανεξάρτητος τόσο πολύ Έλληνα. Γιατί έχει τόσο μεγάλη ελευθερία στην Ελλάδα, κάποιον πρέπει να ρωτήσει. Και δεν σε αφήνουν οι κακοί Αμερικάνοι, ε! τι έπαθες πάνω. Έλα. Καημένο είναι λοιπόν. Σωστά, έχει δίκιο. Δεν ήξερα, αλλά σου είπα εγώ, Τα βρήκανε καθαρίστρια. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, δεν, έτσι, δεν, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, ναι, γιατί δεν μας αφήνετε Σε κάνουμε ντάτσι ντάτσι αμερικάνε Να κάνουμε και εμείς καλάς Ορίστε Καλά λέει εδώ τη λαγρότης Μήπως λέει πέρασε από το τελώς καμένο μυαλό Του πάνου ότι η Ρωσία δεν ανήκει στη Δύση και οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν είναι σύμμαχοι, πώς το λένε, δεν ανήκουν στην Ηνωμένη Ευρώπη και αλληλοκάνουν παζάρια μεταξύ τους και αγοράζουν μήπως τιτάνια, ουράνια, πώς θα λένε, λοιπόν, και κάνουν αυτά τα κόλπα. α Λέμε τώρα, μήπως του πέρασε από το μυαλό, αλλά ένα πανουλι που, που έχεις τα κουβαδάκια σου, σου λένε τα αφεντικά που θα παίξει με τα κουβαδάκια σου. Γιατί αν και εσύ... Ήσουνα ελεύθερη χώρα να διαπραγματευτείς Να κάνεις τα αγκούρια σου α, Τα μαρούλια σου Τα μπαμπάκια σου Τα στάρια σου Θα πήγαινε εκεί στα εργοστάσια ξέρω εγώ Ποιος ο αντιπρόσωπος είναι Ο καλασνικιάρης εκεί Και θα του έλεγες να βγάλω κι εγώ καλάσνικο φορομεγάλη Βγάλε θα σου λεγεί Έλα παρακαλώ Ξέρω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το πρόγραμμα που θα είναι για υποδομές δεν ξέρω αν το παίρνει και για τη μόμα του πάνω, Αλλά φαντάζομαι ότι μέχρι να έρθει το πρόγραμμα ο Πάνος και η παρέα του θα είναι αλλού Λοιπόν έτσι που λες Μα είναι δυνατόν Δηλαδή τώρα πρόσεξε μεγάλε Σου λέω εγώ τώρα έγινε μια χλέμε τώρα μια κρίση Και στο, εκεί στο, στο γραφείο ξέρω εγώ συντονισμού στο επιτελείο μαζόχνονται όλοι Και είναι και ο Πάνος να πάρουν αποφάσει για μια κρίση Καταλαβαίνεις τώρα μεγάλε τι αποφάσεις θα πάρει εκεί ο Πάνος με τους στρατηγούς <Τι> Ναι σου λέω <Τι> ναι, Γιατί δεν μας αφήνετε να κάνουμε συμπαραγωγή καλά σε προσέξτε. προσέξτε Και μόνο που το λέει γιατί δεν μας αφήνετε Δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα Κατά τα άλλα είναι ανεξάρτητος, είναι ελεύθερος, είναι και Έλληνο Και λέει γιατί δεν με αφήνεις και εμένα να κόψω σίκα Φιαγιανούλα Άσι και κείμενα να κόψω κανένα σίγουρο. Είναι ο πάνος υποργός Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο πολίτες Της ενομένης Ευρώπης που ζουν στη Βρετανία Αλλά δεν είναι Βρετανοί Δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα Που θα κρίνει αν η Βρετανία θα μείνει Ή όχι στην Ενωμένη Ευρώπη στο τέλος του Ιουνίου, ο Κάμερον θα μιλήσει στους 27 ετέρους του στη Σύνοδο, κορυφής για το δημοψήφισμα και για τις αλλαγές που θέλει στις συνθήκες της ΕΕ. Τα έχουμε κατε... επί για την αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία δεν κολογλύφει Γερμανούς και υποτακτικούς τύπου Ολλάντ Είναι να κάνει αυτά που... Κάν... Θα... και θα κάνει αυτά που είναι να κάνει, διότι έχουν ξαναπεράσει πίνες για να διατηρήσουν την αυτοκρατορία τους. Κατάλαβες μεγάλε Γι' αυτό το λόγο ακριβώς Μουσική Μουσική Μαθαίνουμε με λύπη ότι οι, το, οι τζιχαντιστές εκεί πέρα Κάνουν αυτά που κάνουν Πήραν και την Παλμύρα Η μισή Συρία και Βάλε είναι Από ό,τι λένε οι ειδήσει Στα χέρια τους Και πάλι τώρα θα μείνουμε με την απορία Εμείς εκεί που είναι ο πάνος στην Αμερική γιατί δεν ρωτάει τους συμμάχους του τους Αμερικάνους Καλά ρε φίλοι και αδέρφια Σύμμαχοι Αμερικάνοι Εσείς για ψήλου πίδημα <Τι> Πήγατε στη Λιβύη <Τι Παρακαλώ Εμερά <Τι Τι Τι> <πέρα> Ορίστε <Τι> <Τι> 20 ευρώ μάλιστα Το πεντά ευρώ δεν καταργήθηκε. Α, την ώρα τότε που πήγατε. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον. Ναι. Ναι, ναι. Μάλλον. Τα λεπτά δω επιστροφή των... Τα δώσαμε εδώ. Άλλος ποτέ. Τι να κάνω. Συγγνώμη κυρία μου, εσεί έχετε να περιμένετε και κάτι λεφτά. λεπτά. Άλλοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Δηλαδή μιλάμε δεν έχουν ημεροκάματο. Δεν έχουν πεντιτάρα. Πέντε λεπτά να πάρουν ψωμί. Τι να κάνω. Έτσι μπράβο. Ξέρω γι' αυτό. Δεν είναι γέλιο. Είναι κλαυσίγελος. Να σε καλά, να σε καλά, καλή σου μέρα Να σε καλά Εδώ οι φίλοι μου να πούμε μου λέει Πρώτον πήγα στο νοσοκομείο πλέρωσα 20 ευρώ Δεύτερον ε, Ακόμα εκείνα εκεί που είπαν να επιστρέψουν στους ε, ένστολους Ακόμα δεν τους θα έχουν επιστρέψει Τι να κάνω αγαπημένη μου κυρία Τι να κάνω Είναι κλαυσίγελος Διότι όπω τα διαπίστωσες Εμείς δεν είμαστε τομάρια να γελάμε με τον πόνο του αλωνού Τα τομάρια γελάνε και εποχέ. Τα βολεμένα κοινωνικά σα πρόφητα. Όπω έκαναν όλε τι Λοιπόν Οπότε, τι περιμένει τώρα, που βλέπει η υγεία πάει, Λε... Άμα έχει λεφτά θα σωθεί. Δεν έχει λεφτά, τελείωσε καταδικασμένη σαν εμένα, σαν τον άλλον. Δίπλα τελείωσε. Όσο για τον πάνω, τι να πει για τον πάνω, σου είπα, τη σκηνή να χρειάζεται να πάρει στρατηγική απόφαση ένα στρατηγό και να γυρίσει τον πολιτικό του προϊστάμενο που είναι ο πάνω και να το πει τι να κάνει. Να κάνει ντου μεγάλε, θα το πει ο Πάνος ο Πολέμαρχο. Λοιπόν, ε, λέγαμε λοιπόν για του τζιχαντιστέ, και εκεί που για τον Πάνο, δεν του ρωτάει και του συμμάχου σου λεπάνω και τα φιλαράκια σου. Εσεί με το γιαψήλου πείδημα πήγατε να σώσετε τη δημοκρατία στο Ιράκ, πήγατε να σώσετε τη δημοκρατία στη Λιβύη, πήγατε να σώσετε. Παντού. Παντού και πού δεν πήγατε, στη Γιουγκοσλαβία διότι ήταν κάποιοι κακοί κυβερνήτε εκεί, σαν τον Καντάφη, σαν τον Σαντάμ σαν τον άλλον εδώ απάνω πως το λέγανε τότε στη Ιουγκοσλαβία και αποκαταστήσατε τη δημοκρατία αυτή τη στιγμή που έχει πάρει σβάρνα το Ισλαμικό κράτος σφάζοντας και κατακτώντας τα πάντα ε, εγκαθιστά τη δημοκρατία και δεν σας ενδιαφέρει είναι ένα ερώτημα δε πάνω βάλτο εκεί που είσαι στην Αμερική στους φίλους και συμμάχους ένα ερώτημα, πάνω ένα ερώτημα. Καλό το Χρήστο. Τι έγινε ρε Χρήστο. А, ωραία, θα τα δω μετά Χρήστο. Χρήστο θα τα δω μετά. Αυτά που μου στελες, τώρα δεν γίνεται λόγω εκπομπής όπως με καταλαβαίνεις. Ο Χριστός ο Σωτήρας μου είναι. Λοιπόν. Και λέω τώρα, προσέξτε. Η είδηση, αντί να κατεβαίνουν τα χρέη... Με τις 100 δόσεις Λιμόν που Το χρέος των Ελλήνων προς την εφορία έφτασε 77 δις Και μέσα στο καλοκαίρι θα περάσει τα 80 δις Τι 80 δις μου Τι 80 δις Γεια σου τώρα Φέρτε τη συμφωνία στη Βουλή Να την ψηφίσουμε όλοι οι υπόλοιποι Γιατί αλλιώς οι θεσμοί Θα κάνουν έλεγχο κεφαλαίων Στις τράπεζες Αχ σκιαχτήκαμε Ασουρεντόρα, Εκεί μεγάλε Τον τελευταίο αιώνα Σκέψου ένα πράμα Διοικέσαι Από Μητσοτακουλαίους καραμανλέους, παπαντρέου, Λοιπόν Και θα συνεχίζεις να διοικέσαι Εις το διειναικές Φέρτε τη ρε τη συμφωνία Άσου Αυτή δεν είναι ομόρφηνε πολύ να πω. Ποιο είναι αυτή να άπομε. Πόσο χρόνο να είναι τώρα τώρα να είναι 30 Λέω εγώ τώρα Πάντως τώρα μου το κομπλιμάν Να το έχω εδώ είδες Λοιπόν φέρτε τη συμφωνία στη Βουλή Να την ψηφίσουμε όλοι οι υπόλοιποι Να ρε ε, εσύ Αλέξη Τι είστε να <laughs> Αλέξη μου είσαι τόσο αριστερός Πρόσεξε που ακόμη ο Σαμαράς, η Μπακογιάννη, όλοι σου λένε φέρτε τη συμφωνία και την ψηφίσουμε. Δεν έχεις αντίπαλο με τη στιγμή. Και ιδεολογικά μιλάω δεν έχεις αντίπαλο. Αυτή ήταν η ιδεολογία σου. Πάντα ρε Αλέξη τώρα εντάξει μη, μη σκοτωνόμαστε τώρα. Κοιτάς που τσιμπήσαν πέντε εγκομενίτσες και σε έχουν φάτσα κάρτα στο facebook μαζί με το τζε. Μπερδεύτηκαν από το τζε στο τσέπρας. Ναι... Φέρτε τη συμφωνία ρε παιδιά να την ψηφίσουμε Ωχτυπάθαμε <μή> <Ο>, <μή> Λοιπόν Ενημέρωση για 800.000 υπαλλήλου του δημοσίου και των τραπεζών <μή> Παιδιά Μην περιμένετε να πάρετε σύνταξη Ακόμα κι αν πλη... πληρούσατε τις προϋποθέσεις το 2011 <μή> Το νέο ασφαλιστικό που βάζει για υπογραφή το Υπουργείο Εργασίας εκεί ποιος είναι το σκουρλέτι νομίζω ε? από τους θεσμούς πηγαίνει τη σύνταξη μετά από 15 χρόνια όπως το ακούτε το, το αριστερό Υπουργείο Εργασίας βάζει υπογραφή για υπογραφή νέο ασφαλιστικό από τους θεσμούς είπαμε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα οποία έκαναν οι υπονομαζόμενοι αριστεροί είναι το ότι τους δολοφόνους αυτού του λαού τους μετέτρεψαν σε θεσμούς διότι ο απλός άνθρωπος έχει στο μυαλό του θεσμό αυτό που έχει δεν μπορεί να είναι θεσμός η Τρόικα δεν μπορεί να θα είναι θεσμός στα Μπράσελ πως τα λένε εκεί η Ενωμένη Ευρώπη Τα Eurogroupια Οι Τρόικες και όλα θα δεν μπορεί να είναι θεσμοί αυτά Αυτά είναι Οικονομικοί εκτελεστές Οικονομικοί δολοφόνοι Οι οποίοι ενέπλεξαν Με τον τρόπο που ενέπλεξαν Μία χώρα Και την σκοτώνουν Όχι μόνο οικονομικά καθημερινά Αλλά και πραγματικά Προχθές Ο νεαρός πήδηξε στις ράγες Του τρένου του, του ηλεκτρικού εκεί στην Αθήνα και έβαλε τέλος στη ζωή του μάλλον από έρωτα όπως θα μας ενημέρωνε και ο Μπουμπούκος μαζί με το Βοριδή. οπότε ενημερωθείτε για, ε, εσείς οι οποίοι για το δημόσιο μιλάμε και τις τράπεζες υπερβαίνετε τον αριθμό των 800.000 ότι, ότι ορίστε παρακαλώ on, παρακαλώ Η σκέψη σου πονηρέτη λέει Ακροατή. Φυσικά θα κατεβεί. Τ' έχουμε ξαναπεί. Πιστεύει εσύ ότι θα αφήσουν αυτοί αυτού του μισθού να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Θα του αφήσουν αυτού του μισθού να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μην τρελαίνε. Και τις Μην τρελένεσαι. Μην τρελένεσαι. τι συντάξει. Μην τρελαίνε. Μην Ό,τι είπαν οι λαγοί έχει γίνει. Και, και ο Ρωμανιά με το βαρουφάκι το απέταξαν τα νούμερα. Προσωπικά διαφωνώ με τα νούμερα γιατί δεν πιστεύω ότι θα είναι υψηλά και τα δύο. Τα 700 μισθό, και τα. Πόσο είπε σύνταξη ο άλλο. Σου είπα που θα κλειδώσουν κατά την άποψή μου και ως ο Σονού που έρχονται. Οπότε, υπερβαίνουν όπω είπε με τους 800.000 οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τραπεζικοί οι οποίοι δεν πρέπει να περιμένουν να πάρουν σύνταξη, ακόμα και αν πληρούν τι προποθέσει. Δηλαδή, έχουν πώς το λένε, κατοχυρώσει δικαιώματα το 2011 διότι το νέο ασφαλιστικό που βάζει για υπογραφή το Υπουργείο από τους θεσμούς από τους θεσμούς προσέξτε μεγάλε πηγαίνει τη σύνταξη πίσω 15 χρόνια επαναλαμβάνω 15 χρόνια και το ερώτημα είναι πάλι το εξή. είναι θεσμοί αυτοί δηλαδή άσχετα αν συμφωνείς ή όχι με τον πρόεδρο της δημοκρατίας Ο οποίος είναι θεσμός Έτσι εντάξει Δεν δε λέμε αν συμφωνείς Είναι ένας ε, θεσμός στην Ελλάδα Η Τρόικα είναι θεσμός Ο Γιούγκερ είναι θεσμός ε, Τι ερωτήματα έχουμε και εμείς Έχουμε λαλήσει κυριολεκτικά να. Έχουμε λαλήσει κυριολεκτικά Για να δούμε τι άλλο. Τι άλλο θα δούμε. Μάστα, μάστα, μάστα, μάστα. Για να δούμε τι άλλο θα Με αυτά και με αυτά Κοίτα κάτι εδώ που μου ο ο μου και κύριοι Δυστυχώς εν αναμονή όλων αυτών των Των καταστάσεων Ο κόσμος Συνεχίζει Να έχει προβλήματα Να έχει ανάγκες να μην βρίσκει με ροκάματο, ορίστε παρακαλώ. Έλα, καλός το παιδί, είσαι καλά. Παλαιώ, μπράβο. Ναι, ναι. Έλα. Ναι. Αυτό το είπαμε πριν, πριν κάμποση ώρα, αυτό είπαμε. Κοίτα, να σου πω κάτι, κόψε λίγο την πολιτική, κόψε λίγο την πολιτική και κοίτα λίγο τον εαυτό σου και θα ξα... ξαναμπες μέσα. Να μιλάτε, να μιλάτε, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις, θελε. Έγινε, κερετώ, καλή σου μέρα. Καλά, σε καλά ρε τηλε. κοίτα, τη μπάρτι, δηλαδή, τι... ξέρεις πώς το λέω και τα την μπάρτι σου. Για την πάρτι σου να πούμε σου έχει βγει η ψυχή, Να πούμε εκεί από τα, από τα νοσοκομεία Και από την περιποίηση Μεγάλε τι έγινε Τόπο πάνος Δίνουμε τα χέρια με τους θεσμούς Μέσα στις επόμενες ώρες Έλα ρε πάνω Πάνω ρε πάνω Σε ψηλή ραχούλα Α, ρε, πάνω <Συρίστη> Τελικά θα φτιάχνουμε καλά Στην Ελλάδα λέει ο τηλεακροατής Στεναχωριέσαι λέει ο Από όλα θα φτιάξουμε Όσους κυβερνάνε τέτοια μυαλά Λοιπόν επειδή μην πεθύμησα να ακούσω Μία σκλάβα του Μπασά Μιλάτε να την ακούσουμε παρέα Και θα επιστρέψουμε Να κλείσουμε Την εκπομπή Σε πλεκα μαλλιά με Σε Δε one of those Φίλε να σου πω κάτι επειδή μου πες για το σχόλιο του Χαριτόπουλου αυτή τη στιγμή ε, Εάν ήξερε τι σημαίνει Πολέτη ε, Θα καταλάβαινες καλύτερα το σχόλιο του Χαριτόπουλου Απλά είσαι πολύ μικρός για να ξέρεις τι ήταν ο Πολέτη Και όλα αυτά γι' αυτό δεν ήταν ποδοσφαιρικό το σχόλιο του, του Χαριτόπουλου αλλά πρέπει να, να ξέρεις τι ήταν ο Πολέτη για να καταλάβεις όλο το σχόλιο. Αυτά. Λοιπόν, τέλος. Τέλος. Α, τι μου είπε και ο Είδες, λέει, όταν τους εχθρούς τους βαφτίζουν θεσμούς. Τι ωραία, τους αποδέχομαι. Τους, Μα ωραία. Όλα καλά και όλα ωραία. Εμείς να τελειώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Ακολουθούν τα του καναλάρχαιος. Ευχαριστούμε για την τιμή, για την ακρόαση και για τις ωραίες παρατηρήσεις σα. Να είσαστε πάντοτε πάρα, πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας. 1,5 FM Stereo